La lucha continúa. No pasarán. Nosotros pasaremos. Arriba parias de la tierra, en pie famélica legión. Los proletarios gritan guerra hasta el fin de la opresión. Borrar rastros del pasado i maskados, to dos, ten pięk. El mundo va cambiar de mask. Los nadaleonik, to don deserty. Είναι ένα ύμνο, η διεθνή. Πολλοί το ξέρετε. Υπάρχουν κάποιοι που δεν το ξέρουν και για να τον μάθουν σιγά-σιγά. Βεβαίω ήταν στην ισπανική γλώσσα από μια ταινία. Ε, είναι ο ύμνο των κομμουνιστών. Όσων δηλώνουν και όσων νιώθουν. Νομίζω η δεύτερη είναι περισσότεροι από του πρώτου. Των απανταχού όλου του πλανήτη. Γι' αυτό και λέγεται διεθνή. Έχει μια ιστορία. Τώρα, γιατί ξεκινήσαμε σήμερα Παρασκευιάτικα, τελευταία μέρα του Μαου. Έτσι. Επειδή χρειάζεται που και που, να καθαρίζουμε τα αυτιά από όλα αυτά που ακούμε και ακούμε πάρα πολλά τελευταίως με κάθε αφορμή. Με αφορμή το θέμα Ρεπούση για παράδειγμα, που είπα αυτά που είπε η κυρία Ρεπούση, ως επιστήμονας, ως πολιτικός, πείτε όπως θέλετε, ε, έπεσε το σύμπαν, ένα μεγάλο σύμπαν, ακροδεξιό ή γενικότερα ένα σύμπαν που μπορεί να μην δηλώνει ακροδεξιό, αλλά είναι γιατί είναι στην καρδιά του ακροδεξιό, έπεσε να φάει την καθηγήτρια και κυρίω αυτά που είπε Και ξεχάσαμε ότι σε αυτόν τον τόπο ο καθένα έλεγε πράγματα που διαφωνούμε, διαφωνούσαμε και διαφωνούμε, αλλά τουλάχιστον τα ακούγαμε. Είχαμε μια αντιπαράθεση χωρί να βγάζουμε η άλλη πλευρά, οι νοήμονε υποτίθεται, οι δημοκράτε υποτίθεται, χωρί να βγάζουμε κραυγές. Γιατί όλο αυτό λεγόταν δημοκρατία σε αυτόν τον τομέα. Και είχαμε συνηθίσει, τα συζητούσαμε. Ήταν ωραίε οι διαφωνίε, συνεπήρχαμε έτσι και αυτό ήταν πολύ όμορφο. Μάλλον ήταν και το μόνο όμορφο στη δημοκρατία και το μόνο που. Εφαρμοζόταν από την έννοια τη δημοκρατία γιατί όλα τα υπόλοιπα περί ισότητα ισονομίας ισονομία δεν τα είχαμε. Τουλάχιστον είχαμε την διαφωνία που ήταν μια κατάκτηση. Βλέποντα, ακούγοντα τα μέσα ενημέρωση τι τελευταίε κάνα-δυο μέρε, νομίζω έχει χαθεί και αυτό και είναι και προπομπό πραγμάτων που μάλλον θα συμβούν αυτό μέλλον. Θα και με ανθρώπου και βιβλία και ιδέε και οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό λοιπόν, α ακούσουμε τη Διεθνή, α κρατηθούμε από κάπου. Όποιο θέλει, οι υπόλοιποι διαφωνήστε ή διαχωριστείτε με βάση και τη Διεθνή. Αυτή νίκησε και αυτή θα νικήσει πάντως γιατί έτσι είναι το γραμμένο και το πεπρωμένο να νικάει αυτή και όχι όλες οι άλλες ιδέες που θέλουν αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν τον άλλον με μίσος χωρίς καν να κάτσουν να τον ακούσουν. Δεν ξέρω η κυρία Ρεπούση είναι ιστορικός όλα αυτά που είπε, δεν τα έχω ακούσει και ακριβώς πως θα έχει πει γιατί πάντα υπάρχει μια σάλτσα. Το μόνο επιλήψιμο αυτ... στην ίδια και στη συμπεριφορά της είναι ότι τρώγεται να ασχολούνται τα κανάλια μαζί της, Που υποτίθεται Δεν πρέπει να το έχει αυτό. Είναι βουλευτή, είναι επιστήμονα. Τώρα όλα τα άλλα πράγματα έχει πει κάπου σε ένα ειδικό μέρο. Διότι όταν σε έναν αλαφιασμένο, λαγιασμένο ελληνικό λαό που βλέπει του πάντε ω εχθρού και νομίζει ότι τρώγοντα τον γειτονά του ή το διπλανό του θα σωθεί κι ο ίδιο, όταν πετά τέτοιου τύπου πυροτεχνήματα που υποτίθενε για άλλα τραπέζια και συμπόσια και συνέδρια, είναι λογικό να ξεσηκώνεται όλο αυτό ο κουρνιαχτό, ο οποίο. Ρίχνει το νερό εκεί, στο γνωστό μήλο που ξέρουμε όλοι. Α τα αφήσουμε όλα αυτά. Το ερέθισμα μα το έδωσε το περιστατικό χτε και σήμερα με την κυρία Ρεπούς γιατί προχθέ υπήρχε κάτι άλλο, προχθές κάτι άλλο. Δεν είμαστε ιστορικοί εμεί να γνωρίζουμε πώ ακριβώ γίναν τα γεγονότα. Σίγουρα κάποιε φράσει δεν μπορούν να ανταποκρίνονται και πάντα οι λαοί έχουν ανάγκη και φτιάχνουν εθνικού μύθου, κάτω από του οποίου έχουν σφαχτεί εκατομμύρια αθώοι σε εισαγωγικά, γιατί πολλοί τρόγονται ακόμη και γι' αυτό. Συμπολίτε σε όλε τι φάσει τη ιστορία. Είναι πολύ δύσκολη αλήθεια. Δεν μπορεί να την ανεχθεί ανοιχ... κανένα ούγκανο. Είναι ο εχθρό του κάφρου και αυτό αποδεικνύεται κάθε μέρα, τον τελευταίο χρόνο τουλάχιστον που ζούμε σε αυτόν τον τόπο. Τα αφήνουμε όλα αυτά στην άκρη γιατί έρχεται ένα, ο μόνος που θα μπορούσε να τα παραμερίσει με τον πολύ γλαφυρό του λόγο γιατί πήγε χθε στην ΟΝΕΔ. Και είναι λογικό όταν έχει ο Νεδίτη απέναντι να σου βγει ό,τι καλύτερο. Και ο χρόνο είναι ποτάμι. Ο χρόνος είναι ποτάμι. Πω κάποτε θα έρθει η ώρα να σκεφτείτε το χθες και τότε θα αναλογιστείτε τι ακριβώς έκανε ο καθένας και η καθεμιά. Σήμερα αυτή η εποχή είναι η εποχή της ευαισθησίας, είναι η εποχή της αλληλεγγύης, είναι η εποχή της προσφοράς, είναι η εποχή η εποχή του να δίνεται κανείς. Αυτό ακριβώ είναι ο πρωθυπουργό τη χώρα. Δεν είπα να μην διαφωνούμε, γιατί μου στέλνετε κάποια ίσα μηνύματα. ίσα. Αυτό είναι το ωραίο να διαφωνεί με τη Ρεπούση, τη από εδώ ή από εκεί. Και εμεί διαφωνούμε με τη γενικότερη. Δηλαδή, αν κάτι έχει να πει για την κυρία Ρεπούση, δεν ξέρω αν το πρώτο είναι αυτά που λέει γύρω από θέματα ιστορικά, αλλά ότι συμμετέχει σε ένα κόμμα που έχει ψηφίσει εγκληματικέ διατάξει κατά του ελληνικού λαού, κατά των εργαζομένων. Συμβάλλει, έχει συμβάλει με την ψήφο τη και με την γενικότερη συμπεριφορά τη στο να φτωχύνουν οι Έλληνε και να οδηγηθούμε και σε παρακρούσει τύπου. Δεν θέλω να ακούω άλλη άποψη κτλ. Δεν είναι το θέμα η διαφωνία, είναι πώ γίνεται η διαφωνία. Η διαφωνία είναι πολύ γόνιμη. Αυτό λέω, να συνεχίσουμε να έχουμε διαφωνίε γόνιμες, να μπορούμε να μιλήσουμε ο ένα με τον άλλον, να ανταλλάξουμε απόψει. Ακόμη και με βία, βάλτε σε εισαγωγικά τη λέξη, αλλά με σεβασμό στον απέναντι. Όπω το κάναμε μέχρι τώρα, που είχαμε πάρα πολλέ διαφωνίε, αλλά πορευόμασταν όλοι όσοι υπήρχαν σε αυτόν τον τόπο με απόψει, κόμματα, τάσει, παρατάσει και οτιδήποτε. Τον τελευταίο χρόνο έχει μπει η καθαρή η ξάστερη βία με όπλα που είτε εκπληξοκροτούν, είτε βγαίνουν, είτε είναι στι τσέπε και απειλούν να βγουν. Αυτά δεν τα είχαμε πριν. Αυτό είναι το καινούριο τη υπόθεση. Και δεν είναι μόνο οι δέκα βουλευτέ που έχουν ένα όπλο και δεν μπορούν να το χειριστούν ή το επιδεικνύουν με κάθε ευκαιρία. Είναι οι απόψει που ξεπετάγονται από εκπομπές, ραδιοφώνου, τηλεόρασης και από τον δημόσιο λόγο. Αυτές είναι οι πιο επικίνδυνες, ακόμη και από τα όπλα των χρυσαυγητών βουλευτών. Ο Σαμαρά πάλι μας ξαναενώνει, είναι πολύ λογικό. Τι εποχή ζούμε, μας το περιγράφει πολύ καλά. Σήμερα, αυτή η εποχή, είναι η εποχή της ευαισθησίας. Να, κοίταψε, ανατρίχιας. Είναι η εποχή της εποχή τη προσφορά. Είναι η εποχή της Του να δίνετε κανείς. Μα για όνομα του Θεού, Έλενα, είμαστε πάρα πολύ εμεί το ίδιο δεν είμαστε δεν είμαστε μου Κάποτε θα έρθει η ώρα να σκεφτείτε το χθες Και τότε θα αναλογιστείτε. Τι ακριβώς έκανε ο καθένας και καθεμιά. Το έχω σκεφτεί πάρα Πέρα το διαπιστώνω για άλλη μια φορά. Τα λεφτά τα μεταχειριζόμαστε για να βάζουμε τους άλλους να κάνουν το κέφι μας. Αχ Έλενα, σε παρακαλώ. Εδώ είναι ένα την άλλη δεν την ξέρω που λέξει, παστά Ήταν πολύ τότε στι Δεν καν το όνομα της ταινίας, αλλά είναι εκεί που η Αθαναήλ λέγεται Jenny και πηγαίνει και σε Αλλά είναι ωραίο ο διάλογο που είναι δύο πλουσίε, κυρίε και συζητάνε για τα θέματα από τη μήκονο. Όπω κάθονται, θα το ακούσουμε και στην εξέλιξή του. Ο Σαμάρα μα ενώνει, δεν το συζητάμε. Με όλα αυτά που είπε στην ΟΝΕΔ, κάθονται από κάτω οι ΟΝΕΔΙΤΕΣ. Ξου λέει: Έχουμε το μεγάλο ηγέτη. Δίνει γραμμή, δίνει κατεύθυνση. Του πιάνουν και αυτά τα ποιητικά που 11 χρόνια, 8 χρόνια, πώ είχε μείνει στου τοίχου μέσα στο σπίτι του, τα διάβαζε. Ακούν και οι ΟΝΕΔΙΤΕΣ. Να ο ηγέτη. Ο άλλο νιώθηκε ηγέτη επειδή έχει από κάτω ΟΝΕΔΙΤΕΣ τι πιο εύκολο και για τους μέν και για τον δε αλλά δεν μας ενώνει μόνο ο Σαμαράς. Έχουμε και άλλων που μας ενώνει. Το μέλλον μας είναι το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο οι τραπεζίτες, όλοι όσοι θέλουν να κερδίζουν οδηγώντας τους λαούς στη καταστροφή. Το μέλλον μας είναι το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο. Αχ, σε παρακαλώ, όχι τόσες ειλικρίνες. Το μέλλον μας είναι η υποταγή και η μυρολατρεία. Μπράβο. Το μέλλον μας είναι οι τραπεζίτες. Μπράβο! Πολλέ αλήθειε μέσα σε 40 δευτερόλεπτα. Πόσε να ανεχθεί πια ο τόσο ταλαιπωρημένο εγκέφαλο του Έλληνα Ακροάτη. Γι' αυτό έχουμε το Σαμαρά, μιλώντα ω ο Χαλάρωσε και ο ίδιο, χαλάρωσαν και οι Ονεδίτε. Ενώ είναι εποχή μάχη. Τέλο πάντων, α χαλαρώσουμε και εμεί οι υπόλοιποι. Μέσα από τι αξίε, οποίε πιστεύει. Χαλιστά. Σε αυτά που βάζει μπροστά η μηχανή τη κάθε αξία. Όταν θέλει να υπουλώσει τραύματα. Oh, oh. Όταν θέλει να κλείσει πληγές. Oh, oh. δεν βρίσκουν ησυχία πουθενά, θυνά. Όταν θέλει να ανοίξουν τα χαμόγελα και να ανθίσουν οι ελπίδες οι πραγματικές. Λύσε τα μαλλιά σου και τρέξε με γυμνά μοσχάρια στην επιστροφή του γυρισμού. Κάθε μέρα να παρακολουθήσετε αυτή την αγωνία δεν μου λες, στη να με κάνεις, με Που μετατρέπεται σε μια μικρή νίκη του καθενός μας Όταν έχει βοηθήσει την Ελλάδα να πάει καλύτερα Μουσική Όταν θέλει να ανοίξουν τα χαμόγελα Και να ανθίσουν οι ελπίδες οι πραγματικές Άκουγαν από κάτω ενδέχεται οπλίστηκαν μετά με επιχειρήματα, ήταν τον ποιητή ηγέτη του. Τώρα που τα ακούσαμε και εμεί νομίζω έτσι νιώθουμε όλοι για να καταλάβετε τι αντιμετωπίζουμε εμεί εδώ. Σα διαβάζω ένα μόνο μήνυμα από αυτά που έχουν έρθει τώρα. Όταν πιάνουμε τέτοια θέματα εθνικό πατριωτικά. Για καρία, διώξη αριστερών ερωτηματικό. Εκτελέσει κομμουνιστών αγωνιστών, ερωτηματικό. Δεν υπήρξαν. Θαυμαστικό. Κάθε ιδεολογία φτιάχνει το μύθο τη. Αυτή ωραία Μιχάλης. Είναι ένα ακροατή ο οποίο δεν πιστεύει ότι έχουν συμβεί όλα αυτά που ξέρουμε όλοι ότι έχουν συμβεί στα ξερονίσια. Ακόμη και αν τα δει, ακόμη και αν υπάρχουν αυτόπτε μάρτυρε, δεν πιστεύει ότι υπήρχαν. Τα θεωρεί ότι είναι ένα μύθο, το βάζει στο ίδιο καλάθι με τον άλλο μύθο τη από εκεί πλευρά και προχωράει ευτυχισμένο. Και... Δεν είχε κάμερα, δεν είχε βίντεο, που λέει και ο Ζαραλίκος. Δεν υπήρχε βίντεο τότε από τη Μακρόνισσο. Αυτά αντιμετωπίζουμε εμεί εδώ. Ο Σαμαρά ψάχνει ένα χαμόγελο και το λανσάρι και το πλασάρι στου ονεδίτε. Όμω το πραγματικό χαμόγελο δεν μπορεί να το έχει και το know-how του χαμόγελου δεν μπορεί να το έχει ο Σαμαρά γιατί υπάρχει πιο ειδικό. Ευχαριστώ σύντροφε και συντρόφισε. Συντροφέ και συντρόφισε. Φίλε και φίλοι, βλέπω χαμόγελα στα πρόσωπά σα. Δεν είναι απλώ το χαμόγελο τη νίκη. Είναι το χαμόγελο που. Προκαλεί, προκαλεί. και μια διαφήμιση στα ενδιάμεσα ο Γιώργος μας την πάσαρε ε, το τι γίνεται με του συνταξιούχους το ακούτε και στο Δελτίο για άλλη μια φορά το οργανωμένο ελληνικό κράτος ταλαιπωρεί, μαστιγώνει, καταρακώνει αξιοπρέπειες ηλικιωμένων ανθρώπων το κάνουμε συνέχεια βέβαια αν θυμηθώ τα περσινά αποτελέσματα ίσως κάποιο πει ότι είναι μια πολύ ωραία εκδίκηση Βεβαίω όμως εκεί δεν είναι μόνο όσοι ψήφισαν τους αμαράδες Ταλαιπωρούνται και του Βενιζέλτε και του Κουβέλτε. Θα του λέμε Σαμαράδε, γιατί όλοι οι άλλοι είναι λοιπέ δημοκρατικέ εισαγωγικά δυνάμει που εντάσσονται μέσα στου Σαμαράδε. Υπάρχουν όμω οι άνθρωποι που δεν ψήφισαν και ταλαιπωρούνται. Δεν ξέρω ο κύριο που θα ακούσουμε τώρα να ανήκει σε αυτού. Πάντω, ταλαιπωρήθηκε. Έχουμε κάνει δύο απογραφέ στην Εθνική Τράπεζα. Με όλα τα στοιχεία. Αφημί, Άμκα, Ταυτότητα. Όλα τα στοιχεία που μα τα δώσαμε και παίρναμε κανονικά τη σύνταξη. Τώρα λοιπόν, να πάρω χτες στην τράπεζα το, τη σύνταξή μου και δεν έχουνε βάλει λεπτά. Αυτα. Τι γίνεται, ερχόμαστε εδώ, λένε κάτι, κάποιο στοιχείο δεν, δεν, δεν συνταυτίζεται, δεν ταιριάζει με, το, με τα στοιχεία που δώσαμε. Αυτό που έχετε και τα θέσει λοιπόν, λοιπόν τα στοιχεία. Ναι, πώς είναι δυνατόν να, να, να, να παίρνουμε τόσο καιρό. Που λέγανε ότι θα κόψουν τι συντάξει, να, να παίρνουμε τι συντάξει και τώρα να μην ταιριάζουν. Έχουν το Υπουργείο Οικονομικών που μπορούσαν να μπουν μέσα με τα κομπιούτερ και να δουν το όνομα το του. και τα άλλα στοιχεία να τα διορθώσουν. Στο τι μα τι σα οι αρμόδιοι. Ακόμα δεν μπαίνει. νούμερο Έχω το 443 και έχει μπει το 30. Το Μια χαρά. Μέχρι τον επόμενο μήνα που θα δοθεί άλλη σύνταξη θα έχει εξυπηρετηθεί. Ο κύριο, το περίφημο Ικακαλιθέα που γίνεται το χαμός από το πρωί: 2 11 200 200 όχι για συντάξει. Α πάρουν οι νεότεροι, οι οποίοι δεν θα πάρουν και συντάξει έτσι κι αλλιώ. Όπω όλοι καταλαβαίνουμε, μπορείτε να τη στείλετε και σε mail το θέμα σα στο και όποιο θέλει να στείλει από κινητό μήνυμα, γραφειρή, αλλά αφήνει το κειμενάκι και μετά αποστολή στο 54-100. Μάριο Καγή ρυθμίζει τον ήχο. Και από τον κύριο αυτό που ακούσαμε που έχει το 400% τόσο, ενώ περνούσε το 30, πάμε σε έναν άλλον. Όχι και τόσο ψύχρεμο Εγώ έχω να πω ότι πρόκειται περί αλητείας Όχι κυβερνήσεως Δεν μην βρίζουμε, μην βρίζουμε Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, δεν βρίζουμε Τι από αυτά που είσαι εσύ θα πω Όχι, να πείτε την ταλαιπωρία εδώ Θα πω αν τα ακούσουν αυτή που τα τα ακούσουν Σας κόψανε τις έξι σας, σας τις κόψανε Πρόκειται περί αλητείας Σήμερα αυτή η εποχή Είναι η εποχή της ευαισθησίας Να κοίταψε, ανατ Σήμερα, αυτή η εποχή είναι η εποχή της Το μέλλον μα είναι η γεμονία του νεοφιλελευθερισμού. Το μέλλον μας είναι οι τραπεζίτες. Αχ, σε παρακαλώ, όχι τόσε ειλικρίνε. Σήμερα, αυτή η εποχή, είναι η εποχή της αλητίας! Αυτή η εποχή είναι η εποχή της ευαισθησίας, είναι η εποχή της αλληλεγγύης, είναι η εποχή της προσφοράς. Μα δεν μου λες, ήρθε στη Μίκρο να με κάνεις να Είναι η εποχή, η εποχή του να δίνεται κανείς. Έτσι όπως δίνεται ο Σαμαράς για παράδειγμα που μόνο ξέρει το να παίρνει όχι το να δίνεται. Τέλος πάντων, ε, μήνυμα Κροατή, ωραίο πρόγραμμα, είμαι από Αίγιο, να ακουστεί μια φορά και το Αίγιο. Αυτό το μήνυμα είναι ένα πολύ απλό μες τον π Που ακολουθούν εδώ. Μ' αρέσουν ε, οι παρατηρήσει σε όλε αυτέ που κάνετε για εθνικά θέματα. Να ξέρετε ότι, με τη σύμφωνη γνώμη τη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, πολλοί από εσά που διαφωνείτε και όταν ακούτε και σωστά για του πόντιου, τι ακρότητε που λέει ρεπού, να διαμαρτύρεστε. Όταν ακούμε το συνοστισμό που είχαμε ακούσει, που είναι και βλακίε εκτό των υπολείπων και ανιστόρυτα. Τέλο πάντων, όταν ακούμε τέτοια, αλλά έχει δικαίωμα να το λέει όμω, να το πούμε και αυτό. Όταν ακούτε όλα αυτά και άλλα πολλά τέτοια και διαμαρτύρεστε, να ξέρετε ότι από τότε που μπήκαμε στην ΕΟΚ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε χωρίσει σχεδόν το σύνολο τη εθνική ανεξαρτησία. Είναι κάτι για το οποίο δεν νοιάζεστε τόσο όσο θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, και θέτεται διάφορα θέματα. Έτσι λοιπόν, δεν έχουμε ούτε οικονομική πολιτική αποφασίζεται αλλού, ούτε σύνορα αποφασίζονται αλλού, ούτε αξιοπρέπεια, ειδικά τα τελευταία τρία χρόνια, έχει αποδειχθεί. Είναι μια εκχώρηση εθνική αξιοπρέπεια, ανεξαρτησία ιδεωδών εθνικών με την σύμφωνη γνώμη και τη δική σας, που για άλλα θέματα ταράζεστε επειδή είναι πολύ εύκολο να ταραχτείτε. Αλλά αυτά επειδή είναι η κυρίαρχη ιδεολογία και αντίληψη, κάνετε μια τεράστια ησυχία και όποτε θυμόσαστε, ξεσηκώνεστε. Τι υπάρχει στο μυαλό ενός δημοσιογράφου, μιας δημοσιογράφου για την ακρίβεια, το μάθαμε πριν λίγο στο Δελτίο Ειδήσων τη ΝΕΤ. Άννα, έχουμε κάποιο πρόβλημα. Μας ακούς? Ναι, έχ... ναι, ναι, έχουμε πρόβλημα. Ακούω Ακούω πουρμπολίθρες. Τι να κάνει ο κόσμος, έχουν τρελαθεί όλοι. Τουλάχιστον δεν ακούει καμπάνες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μια ανακοίνωση που αφορά την Ηλιούπολη, η οποία πάντα έχει δράση κτλ. Το δοκιμάσαμε και πέτυχε. Η ανακοίνωση είναι από την κομματική οργάνωση βάση της του κούκουε. Το δοκιμάσαμε και πέτυχε, γι' αυτό σα καλούμε στον ίδιο χώρο όπω πέρυσι, στο Χαλικάκι, είναι μια περιοχή γνωστή. Την Παρασκευή 31 Μάη, σήμερα, θα αρχίσουμε το ζωντανό μουσικό πρόγραμμα κατά τι 9 το βράδυ. Παρόλοι στι δυσκολίε, δεν το βάζουμε κάτω. Ιστερόγραφο, φυσικά, είσαι καλεσμένο κι εσύ και ο διευθυντή σου. Ευχαριστούμε. Μάλλον θα περάσω τουλάχιστον εγώ που με ντόπιο. Ο άλλο έχει πολλέ δουλειέ να κάνει. Τι ακολουθεί, λαό. Μια πορεία και θέλω τη δημοσιογραφική σου απάντηση. Oh. <laughs> λοιπόν, θέλει οι έβλεπα χθε σε μια διαφήμιση, α πούμε, σε ένα σταθμό που έλεγε στείλτε μηνύματα κτλ. Από το ένα μήνυμα που θα δει που κάνει 1,23 Πόσα λεφτά τελικά φτάνουν στην τελικό προορισμό. Δεδομένο του ΦΠΑ, αφορά παλλαγέ δεν ξέρω εγώ τι. Ο Έχει... τελικό προορισμό και ο είναι η τσέπη μα. Πιστέ, όχι στα συστήτη, α πούμε. Και... Βασικά εκεί στα συστήτη απάνε όλα. <laughs> γι' αυτό λέω και εγώ. Είναι πώ <laughs> είναι οι δράσει του Σκάι που είναι για τον καλό του τόπου. <γελίου> για το περιβάλλον, α, ναι, α... αλλά από <σχένι> πίσω μια τεράστια Eurobank, είναι έτσι ακριβώ. <γελίου> α, γιατί και εγώ αναφέρουμε στο Μέγκα αλλιάζομαι και μοιράζομαι που λέει, Αυτό, ναι, έχω... η διαφάση είναι. Η διαφάση. Όπου αν δεν χορηγήσει η Eurobank, περιβάλλον δεν σώνεται, να το ξέρει. Αποστόλη με κατατόπιν, σαν και εγώ εκεί ήμουν Έχει αυτή την τέχεια, αλλά λέω ας ρωτήσω για τον αποστόλη μου, ορέ. κάτι παραπάνω θα ξέρει. Παίρνω από Θεσσαλονίκη, παίρνω πρώτη φορά. Μπορώ να διαβάσω κάτι. Αμένει σύντομο. Και θα βάλουμε λοιπόν ένα κουιζάκι. Το 42, Καϊτέλ, Στρατάρχη. Αν αυτό ο αγώνα εναντίον των συμμοριών στην Ανατολή και στα Βαλκάνια δεν διεξαχθεί με τα πιο ομά μέσα, οι δυνάμει που διαθέτουμε μπορεί στο προσεχέ μέλλον να μην αρκούν για να επιβληθούν σε αυτή τη μάστιγα. Γι' αυτό οι μονάδε έχουν την άδεια και την εντολή σε τον αγώνα να λάβουν οποιαδήποτε μέτρα, χωρί περιορισμού, ούτε ω προ τι γυναίκε, ούτε ω προ τα παιδιά. Αν αυτά τα μέτρα είναι αναγκαία για την επιτυχία. Επιφυλάξει οποιοδήποτε είδους αποτελούν έγκλημα εναντίον του γερμανικού έθνους Κουίζ, ποιος μπορεί να βρει τις διαφορές Ναι Ο υπουργός μεταφορών κύριος Χαττιδάκης Τις νοέβριο... ανατόλιστα με Ποιος Τι πες με, Το μπέρδεψα με έναν ταλαντούχο Ταλαντούχο βέβαια και ο Κωστή. Ο Υπουργό Μεταφορών, ο κ. Βαζαντιδράκη, τον Νοέμβριο του 2012, ψήφισε το νομοσχέδιο, απελευθέρωσε στον ταξί και έδωσε το μεταφορικό έργο στι εταιρείε και τα ενοικιαζόμενα. Έτσι, δώσε, πόνο. Γεια σου Κωστή. Πάντα του κάτω π... του, ᄀ, π... έχουν πιάσει όλου του δρόμου οι κυτρινιάριδε. Yeah, με Κάμπιες. Τι άλλα νέα. Και... Στηρίζουμε και... τον Πώς... αγώνα του Πώς... το ε. ναι. Πώς... Όλοι Λιμπερόπουλο. Πώς... Ακούς διαφημίσεις. Ακούς. Θα σου χα***σω τη βία, τη χορέφρια, την καμπαρεντζούς. Κάσε. Ψήφω στο Λιμπερόπουλο. Όλοι στο Περοκέ. Λοιπόν, όταν θα ψηφίσετε την, να σκεφτείτε πόσες ώρες καθώς στο αεροδρόμιο. Το μεταφορικό έργο το έδωσε στα ενοικιαζόμενα και στις εταιρείες ο Χατζηδάκης. Ο Είναι τίποτα μπροστά σε αυτή την κουφάλα τον καράφλα. Πού καταλήγουμε, Ζήτω ο Ραγκούσης, Να κάνει και ο Ραγκούση κόμμα. Άλλη μια συνιστόσα του Πασόκ. Ο Ραγκούση ήταν κρυολόγημα και αυτό είναι καρκίνο που το μαστίνει στο θάνατο. Όταν είχατε την ευκαιρία σα, τον αφήσατε. Αυτό να μου πει, Ζέλα, Γιάννη. Και στέλνει ο Πέτρο. Καλησπέρα, σύντροφοι. Σα παρακαλώ, ενημερώστε αν μπορείτε για τη δεύτερη συνδιάσκεψη Ανταρσία. Που θα γίνει στο περιστέρι 1 και 2 Ιούνιου. Αύριο και μεθαύριο δηλαδή. Σα ευχαριστώ, δεν λέει που. Όποιο θέλει θα το βρει. Νομίζω η πρώτη μέρα αύριο είναι ανοιχτή στον κόσμο. Η άλλη είναι κλειστή, γιατί και εκεί υπάρχουν θέματα. Αριστερά άλλωστε είναι, οτιδήποτε αριστερό έχει θέματα πάρα πολλά αυτή την εποχή. Εδώ έχουμε θέματα στη Βουλή με το τι θα φοράει ο καθένα και ο Καλατζής συνεχώ από πάνω, προεδρεύων, βάζει τάξη στους από κάτω. Και θα ήθελα μετά την χθεσινή συνεδρίαση που είχαμε στο γραφείο του κυρίου προέδρου και επειδή το θέρος δυστυχώ θα μας αναγκάσει όλους να... να αντιμετωπίζουμε την εμφάνισή μας διαφορετικά θα παρακαλούσα ε, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί γιατί μας παρακολουθούν όλοι και η εμφάνισή μας δεν είναι αυτό που σίγουρα χαρακτηρίζει την πολιτική μας εμφάνιση την δημοκρατική μας συμπεριφορά αλλά καλό είναι να συνοδεύεται το καλοκαίρι και με μια άλλη είδου εμφάνιση. Ε, η εμφάνισή tr την είναι αυτό που σίγουρα χαρακτηρίζει την δημοκρατική tr συμπεριφορά. <Φιλίδι> Καλούσα να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί γιατί μα παρακολουθούν όλοι το Δεν αυτό. Αλλά καλό μου είναι να συνοδεύετε το καλοκαίρι και με μια άλλη είδου εμφάνιση Είναι μαρτύρια. Μην γίνεται μόλι ποτέ Δρόμο Περί τι η παρότρινση Βλαχοπούλου, η μισή από εκεί μέσα είναι ήδη καφετζούδες Γιατί αν του ακούσετε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, κάνουν προβλέψει τύπου και επίπεδου, κατώτερο μάλλον, από αυτό των καφετζούδων. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε το τραγούδι τη εκπομπή. Γιατί βγάζουμε ένα αντιφασιστικό CD, μια συλλογή πολύ ωραία, με αντιφασιστικά τραγούδια μαζί με του κολεκτίβα. Κάθε μέρα ακούμε ένα τραγούδι. Σήμερα έχουμε του Magic Spell, παίρνουν μέρο και αυτή τίτλος του τραγουδιού Καθεστώς του Στίχους του έχει γράψει ο Θοδωρής Βλαχάκης. Το Καθεστώς. Των αριθμών Φασισμού Τον ισχυρό με αριθμού μπορούν να, να πετύχουν του στόχου, με αριθμού μπορούν να αριμάξουν ανθρώπου, με αριθμού μπορούν. Μα δεν μπορούν να φημώσουν τον κάντι Δεν μπορούν να ξεγράψουν το Ρήγα Δεν μπορούν να σβήσουν το Σπάρτακο Και δεν μπορούν να σκοτώσουν τη Ρόσα. Το ψήνουμε το CD, το έχουμε βάλει στο φούρνο Το ψήνουμε εντός των επόμενων ημερών Φαντάζομαι αυτού του έτους και αυτού του θέρους Θα το έχουμε έτοιμο προς διάθεση Με αριθμό. Σου το ρήγα. Δεν μπορούν να σπίσουν το Σπάρτακο, και δεν μπορούν να σκοτώσουν τη ρόζα. Δύσκολε στη μέση για τον Αντιμο Θεσσαλονίκη γίνεται το γέκι παρέτη εκεί και έχει βγάλει ανακυλώσει, ανακοινώσει. Λέει τα δικά του εκεί, αναθεματίζει. Έχουμε θέματα στη Βόρεια Ελλάδα. Πάλι κινδυνεύει ο ελληνισμό από άλλη μια πόρτα. Ε, θέματα. Υπάρχουν πολλά θέματα άλυτα. Και όσο περνάει ο καιρό, γίνονται και περισσότερα αυτά τα θέματα. Ελπίζω κάποια στιγμή να τα λύσουμε. Δεν θα λυθεί τίποτα, δεν έχει σημασία. Κάπω έτσι αισιόδοξα κλείνουμε για σήμερα, γιατί όπω κάθε Παρασκευή έχουμε τι παραγγελίε αφιερώσει σα, οι οποίε μα πάνε στο μαγαζί μου τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Και μόλι τελειώσει το μαγαζί μου στι 3.30 έρχεται η Γιάννα Κανέλη. Καλό Σαββατοκύριακο. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι Κηρύχνουν τη λιτότητα Δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα λιτότητας Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα Ζητάνε θυσίε Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, δηλαδή οι θυσίε του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο. Λοιπόν, ηγητικό για την Παρασκευή. Πενιζέλος με Στάι. Την Παρτούζα, ξέρω. Ένα μπράβο, ορίστε. Έλαγε πότε θα με καλέσει εμένα η Στάι, δεν ξέρω. Θα χάρη, θα χάρη. Αν θα χαρώ, λέει. Με ενοχλούν οι Ό,τι κάνει, κάνει το γνήσιο. <laughs> Έλα τώρα. τώρα Ούτε ένα φαλιάσει. βλέμμα δεν μου θα καλό Θέλετε να βγάλω. Θα φαλιάσει. συνεχίστε. Χαμφρυμπόγκα, εσεί. Απολύτω! Το νιώσατε κι εσεί τώρα αυτό. Εγώ, όχι, εγώ είμαι μια χαρά. Πάντα, ξεκινάμε καλά. Δεν ξεκινάμε, εβδομάστε προς το τέλος. Αποστόλη μου είστε καταπληκτικοί και δύο. Το ξέρουμε. Για αύριο, αν μπορείς ή όποτε μπορεί, αυτό το γερμανικό εγχειρίδιο όπω το κάνατε είναι καταπληκτικό. Να το ακούσουν να καταλάβουν. Α, του Μπρέχτλε. Ναι, του Μπρέχτ, του Μπρέχτ. Όπω το κάνατε σήμερα, να ακουστεί άλλη μια-δύο φορέ. Οι χορτάτοι μιλάνε στου πεινασμένου. Και τώρα μπορούμε να αρχίσουμε την ανακούφιση. Για τι μεγάλε εποχέ που θα έρθουν. Το μνημόνιο σε δύο-τρία χρόνια δεν θα υπάρχει πια. Οδηγούμε τη χώρα σε ανάκαμψη. Λοιπόν, θέλω, επειδή υποθέτω ότι τα αδέρφια Γεωργιάδη και ο Λεωνίδα και το Λαμένο, όπου βλέπουν ισχυροτρέμανο, το συνδέουν αμέσω κομμουνισμό κτλ. Άρα εκεί, στην Κίνα πιστεύουν ότι υπάρχει κομμουνισμό και βαθύ. Θέλω να φτιάξει, να αλλάξει όλε τι αντικομμουνιστικέ δηλώσει, όλε όσε μπορεί και του Λεωνίδα θα μα σκοτώσουν κλπ. Και, και το Άδωνη, και να αλλάξει να μιλάει και ο Σαμαρά υπέρ των Κινέζων που θα κάνουν επενδύσει κτλ. Ευτυχώ που υπήρχε η χωροφυλακή το Δεκέμβριο του 1944, ευτυχώ που υπήρξε αυτή η παράταξη που πολέμησε του αντάρτε. Και σώθηκε η Ελλάδα από τον κομμουνισμό. Νιχάο, τσουμβό, νοιχάο, σιλά, νοιχάο, παλιό. Θα μας σκοτώσουν, δηλαδή. Αυτοί που τη χώρα σέρνουνε στην άφυσο. Ευτυχώ που έχουμε τεθεί υπό έλεγχο. Ευτυχώ που υπάρχει τρόικα, να το πω απλά. Λέν πως η τέχνη να κυβερνά στο λαό είναι πολύ δύσκολη για του ανθρώπου. Ο ελληνικό λαό έχει δείξει υπομονή. Λοιπόν, ε, το, το κολοσσό είναι για δύο φίλου μου Ροδίτε. Τον Γιώργο στο Κολονάκι και τον Αντώνη στην Άνοπολη. Ποιο είναι το κολοσσό, Τι. Το κολοσσό, ρε, που είχαν πάρει οι Ροδίτε για, για το που αναμεταδίδεται στη Ρόδο. Α, δεν το θυμάμαι. Πότε είναι αυτό, πα καλά. Έλα, ρε, είναι παλιό. Τι να κάνω, είμαι γνωστό ακροατή. Ωραία, παίζομαι την ημερομηνία που έπαιξε, αφού ο γνωστό. Περίμενα μα. Τώρα, τώρα, τώρα θα σου το πω. Oh. Έτσι, για να σκάσει. Πόσο απ' Εξέθεσαι. Κάνε με ρε ζήλ. Ταπίνωσαι με. Περίμενε, περίμενε. Λοιπόν, Τι το έχει. 1η Πέμπτου του. Όχι, 5η Πρώτου του 2009. Α το διάολο. Λοιπόν, οκ. Okay. Άμα είναι κερατά, θα στο βάλω 3 φορέ. <laughs> Φιλιά, θα. Α σπάσω τον νεύρα, όχι τίποτα άλλο. Ναι, γεια σα. Μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Βεβαίω. Με ποιο σταθμό συνδέεστε στη Ρόδο, συναισθηματικά. <laughs> <laughs> Όχι, εγκεφαλικά. Εσεί τι θα είναι. θέλατε, παρακαλώ. Πραγματικά, θα ήθελα να ρωτήσω με. Είστε τεχνικό. Όχι, δεν είμαι. Και γιατί σα Φα... ενδιαφέρουν οι συνδέσει μα. Λέ... Μου λένε από εδώ, Αποστόλη είσαι. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί από εκεί. Αθηναίοι, Αθηναίοι. Σε έναν Αποστόλη πέσουν, από, από πού βγαίνει η Ρόδο. Τι λέει. Σε έναν Αποστόλη πέσουν, ξέρω βγαίνει η Ρόδο, για να σε ακούμε. Από το φαληράκι. Από το φαληράκι δεν βγαίνει. Σταθμό, λέμε Δεν ξέρω από Α, το σταθμό Σύνταγμα. Έλα δε, δε. Α, φέρε Έλα, πάρτε. Φέρε, φέρε. Έλα, αποστολή. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Χρόνια πολλά, δε, φίλε, τι κάνει. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Θα Μας ακούτε... καλά, χρόνια. Εδώ πέρα, έτσι, και ακούσει βγαίνει, παλικάρι μου. Στο Το Ο... κολοσσός FM Κολοσσός, ναι Το κολοσσός FM λέει δεν υπάρχει ρε αποστόλη τώρα ε, Το κόμμε ομέγα Το κόμμε ομέγα λέει Είναι δύο λέξεις, το δεύτερο είναι σος Χωρίς τη δημοκρατική αριστερά η κυβέρνηση που σχηματίστηκε δεν θα μπορούσε να σταθεί τη Θα εφαρμόσουμε αυτή την ανελαίτη ρύθμιση που λέγεται μνημόνιο Τα φάγαμε όλοι μαζί. Πρωτογενές πρωτογενέ πλεόνασμα. Θέλω αφιέρωση για την Παρασκευή, μαμά Βασίλη. Φύνε. Αφιερθήσουν κι άλλε. Τα νεακανόνησα. Τι φράλε τι έγινε, Πρέλεξε η μαμά του τη γκη του αεροπόρου με τη γιαγιά του Δημητράκη που ήθελε να νοικιάσει το σπίτι. Ναι, ρε γαμότο, κάτι έγινε. Αμαν. Βάλε και τι δύο την Παρασκευή. Εγώ και τι δύο, είναι μεγάλε. Τη μία θα βάλω. Καλά, βάλω πια Ναι, γεια σας, το γραφείο του κύριου Αυγουκουλουράκη. Του κύριο. Αυγουκουλουράκη. Του περάρχου. Ε, σμι... του αξιωματικού. Ναι, παρακαλώ, εδώ. Ε, ο ίδιο είστε. Ναι. Α, ε, γεια σας, είμαι η μητέρα του Βασίλη. Α, του Αεροπόρου. Ε, όχι το Αεροπόρου, είναι φαντάρος. Του ε... Σμίνιτη, του Ε, ναι, ναι, που είναι ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Ο Σμινίτη. Πολύ καλό παιδί, ο Βασίλη. Σα ευχαριστώ πολύ. Γιο σα είναι? Ε, ναι, ναι, Τον ναι. έχετε μεγαλώσει όπω πρέπει. Α, σας ευχαριστώ Είναι πολύ Άρα. καλό παιδί. Ο Βασίλη έχει εξυπηρετήσει όλου του φαντάρου και του αξιωματικού. Είπε... Α, όχι, λάθο. Ένα λεπτάκι. όχι, όχι, όχι. Για, για, για την τώρα. Δεν πρέπει Ναι. Ο Δημήτρης τους έκανε αυτό που δεν μπορούσαν να έχουν στο στρατόπεδο Πολύ καλό παιδί ο Δημήτρης και αξιωματικούς έχει εξυπηρετήσει ο Βασί... Για το Βασίλη Για το Βασίλη μπερδέφτηκα, ναι ο Βασίλης ε... Ε... Λιγιστός λίγο αλλά δεν πειράζει, βόλεψε στο στρατό Ορίστε Καλό παιδί λέω, καλό παιδί και συμφωνούμε και με τις ιδέες του Μήπως... Πρέπει ε... να είστε παιδί... περήφανοι για τη μετάθεση με πήρατε του Βασίλη Μπε... Ναι, ναι, ναι. Ε, με αυτό λέω, Πρέπει να είστε περήφανοι που είστε μάνα του. Είναι πολύ καλό παιδί. Και εμείς ναι. θα το μεταθέσουμε γιατί έχει ανάγκη και ο υπόλοιπο λόχος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να μοιραστούν οι χάρες του Βασίλη, πρέπει να μοιραστούν σε όλο το στράτευμα. Τέτοια αδερφή είχε να ασκάσει στην αεροπορία 20 χρόνια. Ο Ρισε. Τον έχουν εγκλεντήσει όλοι οι φαντάροι από όλα τα σώματα. Και όλα τα σώματα. Από όλα και όλα τα σώματα δηλαδή... Τι δηλαδή. Μεγάλο γλέδι με το Βασίλη. Τι δηλαδή. σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε ακούσει που λέμε για την καλλιόπη. Τώρα βρέθηκε κι άλλο θηλυκό με στρατό. Ο Βασίλη. Τι, τι εννοείται, δεν κατάλαβα. Τρελή καλεφού στα κλαρώ. δεν το ξέρετε για το Βασίλη. Έχει ιδέα ποιο είναι. Ο Βασίλη. Ο Βασίλη, ο Λουγκράτο. Τη σουρώνει την ψαρόσυπα Βασίλη. Τι ματσακονιάζει τη βάρκα. Αν και αεροπόρο. Τι ματσακονιάζει όμω τη βάρκα. Γιατί πάει και στο ναυτικό κάνει με ρωκάματα. Μητέρα Βασίλη, με ακούτε. Ναι. Σμίναρχο Μακ... εδώ, ναι. Μακουτέ. Μακ... Ναι, ναι. Τον κύριο Αβγουκλουράκη θα ήθελα. Ο Αβγουκλουράκη είμαι εγώ. Ο Σμίναρχο. Ναι, η, η μαμά του Βασίλη μου. Πως... Ναι, σα Λα... άκουσα, συγγνώμη. Εσεί δεν το ξέρετε ότι ο Βασίλη είναι λίγο σπαστό, που λέμε. Ευλίγιστο, να το πω αλλιώ. Μπέντι. Τι εννοείτε. Πώ να το πω τώρα, είστε και μητέρα του, δεν θέλω να το πάρετε έτσι απότομα. Ευάερο Εβίλιο. Διαμπερί. Δεν το καταλαβαίνετε, σκεφτείτε το διαμέρισμα, θα καταλάβετε. Αν ο ήταν διαμέρισμα.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 Που αρπάνε το ψωμί αυτό το τραπέζι. Λοιπόν, οι δικοί μα δουλειά είναι να καθαρίσουμε το τραπέζι, να το στρώσουμε και να σερβίρουμε τη λοιπόντητα. Αυτοί που αρπάνε το φαγί από το τραπέζι. Και τη λιτότητα